Το περασμένο Σάββατο, μάλλον πριν ξεκινήσω θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι χτες ήρθατε στον Άγιο Ανδρέα και βεβαίως παρακολουθήσατε το Λόγο του Θεού αλλά ταυτόχρονα και με ενισχύσατε γιατί πραγματικά ήθελα αυτή τη στήριξη εκ μέρους σας διότι όπως ξέρετε και το... δεν χρειάζεται να το επαναλάβω ε, ήταν η πρώτη φορά που αρχίσαμε εκεί το κήρυγμα και ήθελα να έχει καλές ρίζες. Γι' αυτό σας παρακαλώ να συνεχίσετε να έρχεστε και βεβαίως το καλό θα είναι διπλό. Καλό και για σας που θα έρχεστε και θα ακούτε και βεβαίως θα σα έρθουν στη μνήμη και πάλι αυτά τα οποία έχετε ακούσει για τη Θεία Λειτουργία αλλά ταυτόχρονα θα δίνετε και σε μένα το σθένος και τη δύναμη να μπορώ απρόσκοπτα να συνεχίσω το έργο που ο Κύριος μου ανέθεσε και το οποίο με κάλεσε να το βγάλω εις πέρας. Αλλά για να βγει αυτό το έργο εις πέρας καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχω και τη δική σας την υποστήριξη. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να συνεχίσετε με την παρουσία σας να δίνετε την Παρασκευή το απόγευμα το δικό σας το παρόν και ταυτόχρονα τη δική σας, με τη δική σας την παρουσία να ενισχύετε και εμένα. Την περασμένη ομιλία μας εδώ, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, ο προφήτης Σολομών, ο σοφός αυτός βασιλεύς, Μα έδωσε να καταλάβουμε με απλά λόγια, γιατί βλέπετε η σοφία του Θεού δεν θέλει πολλές επεξηγήσεις και δεν θέλει και πολλές φιλοσοφικές ρίσεις. Η σοφία του Θεού με απλά λόγια και μπορεί κάποιος να την υπεί, αλλά και μπορεί και κάποιος να την καταλάβει. Με απλά λοιπόν λόγια μας έδωσε ο Προφήτης Ομλωμών να καταλάβουμε τι σημαίνει η σοφία του Θεού, τι αξία έχει αυτό που λέγεται φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Και μας είπε καταρχάς ότι η σοφία του Θεού είναι προτιμότερη και ακριβότερη από λίγου πολύτιμου. Δηλαδή, εάν μας δώσει ο Θεό τη δικιά του τη ζυγαριά, να ζυγίσουμε από τη μια μεριά, από τη μια πλάστικα, να βάλουμε τη σοφία του Θεού. Και μάλιστα δεν θα έλεγα όλη τη σοφία του Θεού, θα έλεγα ένα γραμμάριο τη Σοφία του Θεού. Και από την άλλη μεριά να βάλουμε όλους τους τόνους των χρυσαφικών και των πετραδιών και όλους τους τόνους των πολιτήμων λίδων που υπάρχουν επάνω στον κόσμο. πώς τόνη, για φανταστείτε, πόση τόνη υπάρχουν. Εκατομμύρια, εκατομμύρια εκατομμυρίων τόνι. Στην πλάστηκα του Θεού, το ένα γραμμάριο της σοφίας του Θεού είναι πολύ πολυτιμότερο και πολύ ακριβότερο από ότι όλοι οι τόνοι τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων τόνι, χρυσού, αργύρου και όλων των πολιτήμων λίθων. Μα θα μου πείτε γιατί ο άνθρωπος διάλεξε τα χρυσαφικά. Γιατί ο άνθρωπος παρετήθηκε από τη σοφία του Θεού και έδωσε σημασία και βαρύτητα στα χρυσαφικά. Η απάντηση είναι απλή αγαπητοί μου αδερφοί και αδελφέ. Και λέω είναι απλή, διότι το βλέπουμε κι εμείς που παριστάνουμε τους χριστιανούς, που ερχόμαστε εδώ και κάνουμε τους μεγάλους σταυρούς και θέλουμε να παρουσιαζόμαστε ως τα καλά παιδιά του Θεού. Το βλέπουμε κι εμείς, κακά τα ψέματα, κολλήσαμε στην ύλη, κι αν σήμερα και σενα σε ρωτήσω τι προτιμάς να παίρνεις τη σύνταξη που είναι, τι είναι η σύνταξη για πείτε μου εσείς και πως η σύνταξη παίρνετε τίποτα, ψίχουλα σε κοροϊδεύουνε, το βλέπεις σου δίνουν εκατό χιλιάδες σύνταξη ούτε, ούτε, ούτε πολλά είπα 300 ευρώ και όμως για αυτή την ψευτοσύνταξη εσύ είσαι έτοιμος και έτοιμοι να τα πουλήσεις όλα. Για αυτή την ψευτοσύνταξη άκουσα γέρους και γριέ να λένε τι να, να αρνηθώ τη σύνταξη και τι θα ζήσω εγώ. Να αφήσω τη σύνταξη όχι χίλιες φορές να πάω στον Αντίχριστο παρά να αρνηθώ τη σύνταξή μου. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι της ύλης ακόμα. Είμαστε οι άνθρωποι των χρημάτων. Είμαστε, να ντυπώ τη κουβέντα, είμαστε οι Ιούδες, που το μάτι μας διαλύζει επάνω στο λεφτό, επάνω στο χρήμα. Είμαστε οι Ιούδες, που δεν έχουμε μάτια να δούμε τον Χριστόν, να δούμε τη σοφία του Θεού Θυμάστε τι είπε ο Κύριος Το διάβαζα τώρα προ, χτες, δεν θυμάμαι «Ο που γαρεστίν Όπου θησαυρός ημών Εκεί και η καρδία ημώνέστε Τι σημαίνει αυτό Πού είναι η καρδιά σου Εκεί που είναι ο θησαυρός σου Πού είναι ο θησαυρό σου, Ποιο είναι ο θησαυρό σου, Η σύνταξή σου, Ε, εκεί είναι και η καρδιά σου. Πού είναι ο θησαυρό σου, Είναι στον Χριστό, Ε, εκεί είναι και η καρδιά σου, Στον Χριστό. Είναι στη σύνταξή σου, Ε, εκεί είναι κολλημένη και η καρδιά σου. Αυτό είναι το τραγικό, αγαπητή μου αδελφή. Εγώ τα είπα, σας τα λέω, θα συνεχίσω να σας τα λέω, γιατί, να μου πει είσαι Άγιος εσύ, όχι, εγώ είμαι κολλασμένος, εγώ είμαι αμαρτωλός, σας το έχω ξαναπεί αυτό, το πιστεύω για τον εαυτό μου, αλλά τα λέω γιατί πρέπει να τα πω, διότι αυτό, γι' αυτό με κάλεσε ο Θεός σε αυτό το βήμα για να σας τα πω και από εκεί και πέρα μόνοι σας αποφασίσετε τι θα κάνετε. Ο καθένα από εσά και η καθεμιά από εσά θα αποφασίσει πως πρέπει να κινηθεί. Πάντως μην κοροϊδευόμαστε, μην βαφκαλιζόμαστε. Μην βαφκαλιζόμαστε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο η καρδιά μας είναι κολλημένη στα λεφτά, πλούσιος, δυσκόλο η ελέγξεται στην Βασιλεία του Θεού. Και πλούσιο, ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι ο πλούσιο, Όχι αυτό που έχει πολλά. Όχι αυτό που έχει πολλά. Πλούσιο είναι αυτό που είναι κολλημένη η καρδιά του επάνω στα λεφτά. Εκείνο είναι ο πλούσιο. Διότι το πολλά και τα λίγα δεν λέει τίποτα. Πλούσιο δεν είναι αυτό που έχει πολλά, για να πει εσύ μετά, Εγώ έχω λίγα. Όχι. Πλούσιο. Είναι αυτός που η καρδιά του είναι δέσμια των χρημάτων, δέσμια, είναι υποδουλωμένος στα λεφτά, κολλημένος. Κολλημένος στην ύλη. Εκείνος είναι ο πλούσιος. Και είναι κολλημένος στην ύλη, Θεού πρόσωπο, έτσι το ο Κύριος. Δεν θα δει. Δεν θα δει. Και παρακάτω τι μα είπε, Τίποτα λέει δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σοφία του Θεού. Πού καντιτάξετε αυτοί που δεν πονυρών. με τη σοφία του Θεού. Να χει σοφία Θεού το θυμάστε εκείνο τον ταλέμπορο που σας είπα που ήταν με στην κουφάλα του δέντρου. Εκείνο τον ασκητή είσαι ευτυχισμένο! Α, ευτυχισμένο. Πανευτυχείς! Μα εσύ δεν έχεις ρούχα να τη Εσύ δεν έχεις κρεβάτι να κοιμηθείς. Εσύ δεν έχεις πιάτο να φας. Εσύ δεν έχεις φαΐ. Είσαι ευτυχής. Πάνε Πανευτυχείς. Γιατί, γιατί έχω τον Χριστό. Επίσης, γιατί έχω τον Χριστό. Ο Χριστός μου αρκεί. Τι είπε ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρθος ο ζών. εγώ είμαι ο άρθος, ψωμί θέλεις, σε χορτένω εγώ, νερό θέλεις, σου δίνω εγώ. Τι είπε στη Σαμαρίτιδα, ώστις δαν εκ του ύδατος που εγώ δώσω αυτό, γεννήσετε εν αυτό τη ύδατος αλλωμένου. Έτσι εντούμε, έτσι έτσι είπε, ψωμί είναι ο Χριστός, νερό είναι ο Χριστός, ρούχο είναι ο Χριστός λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σπίτι μου είναι ο Χριστός Δεν μου λείπει τίποτα επομένως Τίποτα δεν μου Όλα τα Δέπεται εκείνος ο καλόγερος Εκείνος ο ασκητής ο γυμνός Έδωσε την ωραιότερη απάντηση Σε εκείνους που έψαχναν Να βρούνε ευτυχισμένο άνθρωπο Όλα τα Δεν μου λείπει τίποτα Έχεις τον Χριστό, Δεν σου λείπει τίποτα Δεν έχεις τον Χριστό. Δεν γεμίζεις με τίποτα... δεν έχεις Χριστό?! Ρωτήστε τους αυτούς που έχουν λεφτά! Ρωτήστε τους, ρωτήστε τους... Ρωτήστε τους αυτούς που έχουν λάθησε εκατομμύρια, αυτά που που είναι αναμειγμένοι μέσα στις κομπίνες, μέσα στις βρωμιές, μέσα στις κλεψίες, στις ατιμίες.. Ρωτήστε τους, ρωτήστε τους, ρωτήστε τους, είσαι ευχαριστημένο τη ζωή σου... Βρё εκατομμύρια! Δεν είμαι. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Ναι, Κι Γιατί δεν χορταίνει. Αφού δεν έχει Χριστό μέσα του πώς να χορτάσει; Ενώ αυτός που έχει τον Χριστό χόρτασε ήδη. Δεν του λείπει τίποτα. Όλα τα έχει. Όλα τα έχει. Δεν συγκρίνεται λοιπόν η σοφία του Θεού με τίποτα. Εύγνωστος εστί εύγνωστος διακρίνεται η σοφία του Θεού την διακρίνεις, την καταλαβαίνεις όπου και αν την συναντήσεις, αν έχεις καλή διάθεση σου φωνάζει, εδώ είμαι εγώ, έλα εδώ είμαι σου φωνάζει η σοφία του Θεού θυμάστε τι σα είπα για εκείνη την κοπελίτσα που πήγε για εξομολόγηση, το θυμάστε mm. που πήγε σε εκείνο τον παππούλι mm. εδώ είμαι τη λέει, εδώ είμαι. εδώ είμαι, έλα Διακριτή η σοφία του Θεού Και όποιος έχει καλή διάθεση δεν θα μπερδευτεί Θέλεις να βρεις πράγματι τη σοφία του Θεού Θέλεις να βρεις πράγματι Πράγματι Να βρεις τον άνθρωπο εκείνο Τον πνευματικό εκείνο Τον άγιο εκείνο που θα σε καθοδηγήσει σωστά Μην ανησυχείς Μην ανησυχείς Πέστω στον Κύριο Έτσι με καημό Κύριέ μου Θέλω να μην καθοδηγήσεις σωστά και πάπ, θα στον στείλει μπροστά σου. Εύγγνωστος, αμέσως θα σε πάρει από το χεράκι σου, θα σου πει πού θέλεις, θέλεις παράδεισο, παράδεισο, πάμε. Εμείς όμως δεν θέλουμε παράδεισο, εμείς θέλουμε να βρούμε έναν παπά, εγώ είχα χτες παράδειγμα τέτοιο, χτες είχα, και χτες είδα παράδειγμα. Ήρθε ένας τον Άγιο Ανδρέα κάτω που ήμουνα και εξομολογούσε. Θα σου το πω. Ήρθε ένας να εξομολογηθεί. Έκλαψε, έκλαψε, έκλαψε, μου είπε τα αμαρτήματά του. Μου λέει παππούλη στο τέλος θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Λέω τι θες. Μου ήθελα να πάω σε ένα πνευματικό, να εξομολογηθώ Τον λένε Πατήρ Τιμόθεο Εγώ είμαι του Εσύ είσαι Πο, πο, πο. Εγώ δεν ερχόμουνα εδώ, δεν είχες ε. να να ρωτήσω Δεν ήξερα εγώ ότι εδώ είσαι Τα ακούτε. Τα ακούτε και είναι πέντε παπάδες είναι στον Άγιο Ανδρέα. Έχει. Και είναι παπάδες είμαι Αφού ξεομολογιώτηκε και δεν ήξερε σε ποιον ξεομολογιώτηκε, ήταν κάποιο βάρο ειδικό που είχε, που ήθελε οπωσδήποτε να τον βγάλει. Και μου λέει η παππούλη σου λέει τον καημό μου, εγώ μου λέει δεν ήθελα να έρθω σε σένα, ήθελα να πάρω σε ένα πατήρ τη Μόθε. Εγώ είμαι, εσύ είσαι, πω πω πω πω, πω, πω. μου λέει ο Θεό που με έστει Δεν το είπα για να θεωρήσετε ότι πιστεύω για τον εαυτό μου, τα χάλια μου έχω τα το έχω ξαναπεί. Αλλά θέλω να σας πω, εχτές, εχτές ήταν αυτό, εχτές. Τον έπιασαν τα κλάματα. Εσείς ο Πατή δεν ξέρω που ήσουν, είχα ακούσει μου λέει ότι είσαι πέρα, είτε πας είσαι ιεροκήρυγας και δεν ξέρω ότι είχα έρθει στον Αγίων. πω. πω, πω. το είπα αυτό όχι για να πιστέψετε ότι με τίποτα τίποτα δεν γίνεται απλά άμα θέλει κάποιον να βρεις κάποιον να εμπιστευθείς, κάπου να αφήσεις τον πόνο σου κάποιον να πάση περιπτώσει κάτι βλέπεις έρχεται ο Θεός και σε παίρνει ο Συμήνας πήγαινε, πήγαινε εδώ περίμενε τώρα περίμενε και με περίμενε και με περίμενε εγώ είχα κάτω στον παλαιό τωναό έκανα τον όρθρο το πρωί περίμενε, είχε έρθει από νωρίς του έλεγε ο Κύριος περίμενε, περίμενε, περίμενε καταλάβατε αδελφοί μου δεν σε αφρύνει ο Κύριος παρακάτω να πάμε στο στίχο 16 τώρα, 16. Τι έχει λέει η σοφία του Θεού. Τι έχει, άκου τι έχει τώρα. Εδώ θα εκπλαγείτε αδελφοί μου. Εδώ θα εκπλαγείτε, να δείτε τι δώρα σου επιφυλάσσει η σοφία του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο. Μήκο γαρβίου και έτη ζωής εν τη δεξιά αυτής παριστάνει εδώ τη, τη, τη, τη σοφία του Θεού σαν βασίλισσα και λέει στα δεξιά της είναι η μακροζωία τα πολλά χρόνια ζωής αυτά τα πολλά χρόνια ζωή. δηλαδή ο σοφός ο πνευματικός άνθρωπος θα πεθάνει γέρος βαθιά γέρος δεν εννοεί κυρίω αυτό εννοεί κάτι άλλο εννοεί τα πνευματικά χρόνια εννοεί την αιώνια ζωή ότι εκεί δηλαδή αυτός που θα αποδεχτεί αυτός που θα επιλέξει, θα διαλέξει αντί για το χρυσάφι και το ασίμι και τα λεφτά θα διαλέξει τη σοφία του Θεού Αυτός θα ζήσει αιώνια Αυτός θα ζήσει αιώνια και να κάτι ο Μέγας Βασίλειος πέθανε νεότατος, 49 χρονών Ποιος όμως ε, ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο οποίος μπορεί να φύγει νέο, αλλά είναι από τα μεγάλα αστέρια της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι από τους μεγάλους ποστήρε της Τρισιλίου Θεότητος. Δεν μιλάει εδώ για χρόνια ζωής, εδώ επάνω στη γη αυτή, γιατί αυτή η ζωή τι είναι, καημό, δάκρυα, θλίψεις, πένθος, στενοπόρια, βάσανα. Ο πραγματικά σοφός άνθρωπος, ο πραγματικά σοφός, δεν την πολύ επιθυμεί ετούτη τη ζωή. Ειδικά αυτός που έχει Πνεύμα Άγιον, τον Θεό επιθυμεί, τη Βασιλεία των Ουρανών επιθυμεί τον Παράδεισο επιθυμεί και αυτόν τον Παράδεισο είδες τι λέει στα δεξιά νέα αυτής της βασίλισσας δηλαδή τη σοφίας του Θεού στέκει ο Παράδεισος στα δεξιά της τη διάλεξες, την επέλεξες, την προτίμησε, άφησες τα πλούτη, άφησες τις δόξες, άφησες τις τιμές Άφησες τα κέρδη, άφησες τα λότο, άφησες τα λαχία, άφησες όλες αυτές τις αμαρτολές πράξεις για να ακολουθήσεις τη σοφία του Θεού. Ε, σε περιμένει βασιλεία ουρανών. Σε περιμένει βασιλεία ουρανών. Όποιος διαλέγει πνεύμα Άγιον, διαλέγει βασιλεία ουρανών άμα αντί για Πνεύμα Άγιον διαλέγεις λεφτά βγάλει το συμπέρασμα εσύ μόνος σου βγάλει το συμπέρασμα μόνη σου, που θα πας; Βγάλε το συμπέρασμα μόνος σου, που θα βρεθείς αν ακόμα και τώρα στα χειραματά σου δεν έβαλες μυαλό και σκέφτεσαι ακόμα πως θα κερδίσεις και πόσα θα κερδίσεις και πως και με ποιο Πονηρό τρόπο θα τα αποκτήσεις και το μυαλό σου είναι εκεί τότε η βασιλεία των ορανών απομακρύνεται από σένα τότε το ενδιαφέρον σου από τη βασιλεία των ορανών στρέφεται προς τα γύρια πράγματα και γι' αυτό βλέπεις τέτοιοι ξεμοραμένοι γέροι και γριές ενώ τους λες πήγαινε να ξομολογηθείς, είσαι κύριος άνθρωπος εγώ δεν πεθαίνω εγώ δεν πεθαίνω, γιατί να πεθάνω δεν πεθαίνω Γιατί Δεν τον αφήνει ο πονηρός Να βάλει στο λογισμό του Άνθρωπος γέρος είμαι ξέρω εγώ Εδώ και οι νέοι πεθαίνουν Δεν μπορεί και εγώ κάποια στιγμή να πεθάνω Πόσο θα φτάσω Είμαι 90, είμαι 92, πάνω 95, 98 Μα πόσο θα φτάσω Κάποια στιγμή δεν θα κοπεί αυτό το νήμα της ζωής μου Όχι πεθαίνω Ξομολόγηση, απα. λεφτά μου δίνεις λεφτά, λεφτά, δώσ' λεφτά δώσ' λεφτά να δεις γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον του όπου χαρεστείν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημώνέστε όπου έχει τραμμένη την προσοχή σου όπου είναι κολλημένη η καρδιά σου εκεί είναι και ο θησαυρός σου ενδέτει η αριστερά αυτής στα δεξιά της είμαι στέκει ο παράδεισος λέει. στα αριστερά της τι τη στέκεται πλούτος και δόξα μα τι πλούτος και δόξα εδώ προχτές είδαμε ευτυχής είδα εκείνος εκείνος που δεν είχε καν αντιθεί τι πλούτος και δόξα δεξιά της λέει είναι ο Παράδεισος, αριστερά τη είναι πλούτος και δόξα δεν μιλάει για τούτο τον πλούτο αριστερά τη σοφίας του Θεού στέκει ο ουράνιος πλούτος στέκει η ουράνια δόξα και ξέρεις ποια είναι ο ουράνιος πλούτος εκείνος που λέει ο Κύριος θυμάστε τι λέει Όπου, σεις, όπου ούτε εσείς ούτε ευρώσεις αφανίζει ε λέει τον πλούτο εδώ κάτω που έχουμε κάποια στιγμή λέει το σκουλίκι, η μούχλα ο σκόρος τα φάει και το χρυσάφι ακόμα με φοβάς τι είναι ο χρυσάφι εκείνο τον ουράνιο πλούτο δεν τον αγγίζουν αυτά είναι αιώνιος Δεξιά στη σοφία του Θεού στέκει ο παράδεισος, αριστερά στέκει ο πλούτος της βασιλείας των ουρανών και η δόξα των δικαίων. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι, τι διαλέγαν οι Άγιοι, αύριο είναι Άγιος Δημήτριος, ε, είκοσι χρονών παιδί, λέει ο Μαξιμιανός, θα σε κάνω βασιλιά, θα σε κάνω βασιλιά, θα στα δώσω όλα όλα πλούτο, λεφτά δεν τα θέλω μα θέλει να πληρώσει θέλει να σε βασανίσω θες να σε βάλω στις φυλακές κάτω, θες να σε φάνε τα φίλια, να με φάνε τα φίλια. γιατί διότι λέγει ο νους του ήτανε στη βασιλεία των Ρανών στον πλούτο της βασιλείας των Ρανών και στη δόξα των δικαίων στη δόξα των δικαίων αυτή είναι η δόξα που εγκυάται εδώ ο Κύριος μας αυτή είναι η δόξα και αυτός είναι ο πλούτος βλέπεις φτωχό πεθαίνει φτωχώς πέθανε και εκείνο ο Ερημίτης ο Ζητιάνος φτωχό πέθανε και ο Λάζαρος της, της παραγωγής φτωχό πεθαίνει και ο Άγιος Δημήτριος φτωχό κάτω από άπλες συνθήκε. όμως εδώ ο Λόγος του Κυρίου μιλάει για πλούτο η φτώχεια ήταν για εδώ, για τον κόσμο αυτόν εκεί που πήγαν απολαμβάνουν τον πλούτο των δικαίων και την δόξα των δικαίων και αυτή η δόξα των δικαίων ξέρετε δεν συγκρίνεται με τα, με τα επίγεια αγαθά δεν συγκρίνεται. Mm. Νομίζω σας έχω πει τι είπε η Αγία Ειρήνη. Τι είπε στον Πατέρα Παΐσιο, σας το έχω πει, τι είδη του πει. Δεν σας το έχω πει. Ε, σας το πω τώρα. Μια μέρα λέει που προσήφηκε ο, άγιος, Παΐ, ο άγιος... Άγιος, Πα... άγιος Παΐσιος, ο Πατήρ Παΐσιος. Είναι Άγιος, βεβαίω και είναι Άγιος. Μια μέρα λέει που προσευχότανε και εκείνη την ώρα είχε στο κομποσκοίνι του την Αγία Ειρήνη Παρουσιάστηκε η Αγία Ειρήνη μπροστά Ζωντανή Και αυτό Άγιος άνθρωπος Την αναγνώρισε Και πια στην κουβέντα μαζί της Και της λέει Αγία του Θεού λέει Θέλω να μου λύσεις μια απορία Δεν τι θες Δεν μου λε του λέει «Δεν μου λες» της λέει ο Άγιος «Όταν επήγεσαι εκεί στον ουρανό πώς την είδε τη δόξα των δικαίων» «Γιατί τη λέει ξέρω ότι εσύ εδώ στη γη επέρασες φρικτό μαρτύριο» και πράγματι άμα διαβάσετε τη ζωή της Αγίας Ειρήνης, είναι από τα πλέον φρικτά μαρτύρια που υπάρχουν στο Συναξάρι από τα πλέον φρικτά μαρτύρια Ξέρετε τι του απάντησε λέει Άγιε Πάτερ θα σου πω κάτι όταν βρέθηκα λέει στη δόξα των δικαίων και είδα τι μου είχε ετοιμασμένο ο Θεός είπα λέει στον εαυτό μου χίλιες φορές φρικτότερο να ήταν το μαρτυριό μου μπροστά σε αυτά τα οποία απολαμβάνω τώρα Τα ακούτε? Φανταστείτε τι έχει, τι επιφυλάσει ο Κύριος σε αυτούς τους δικούς του ανθρώπους που όπως σας έχω πει εγώ τουλάχιστον ντρέπουμε να το σκέφτομαι για τον εαυτό μου γιατί σκέφτομαι τα χάλια μου ντρέπουμε να το σκέφτομαι για τον εαυτό μου αλλά ευχηθείτε να βρω κι εγώ μια ακρούλα εκεί στη βασιλεία του Θεού Δεν φταίει ο γιατρός Δεν φταίει ο γιατρός Δεν φταίει ο γιατρός Γιατί τα ρίχνει στο γιατρό Για κάτσε σε μια καρέκλαση, Μικρέ Έτσι Δεν φταίει ο γιατρός αδερφοί μου Άλλος φταίει Η ασεβιά μας φταίει τι να σου κάνει γιατρός, άνθρωπος δεν είναι γιατί μπας και είχε τίποτα προηγούμενα με τη γυναίκα σου με το παιδί σου τε... κάνει ό,τι περνάει το χέρι του, τι άλλο θες να κάνει γιατί πέθανε πέθανε γιατί γιατί κάποια αμαρτήματα πληρώνεις κάποια αμαρτήματα ήρθε τώρα η ώρα να πληρώσει την ασέβειά σου απέραντι στον Θεό έρχεται τώρα η ίδια σου η ασέβεια να σου ζητήσει το κόστος δεν είπαμε ότι κάθε μάρθος να έχει κόστος τι σημαίνει κόστος είδες πας στο μαγαζί και, και λες "Α, μ' αρέσει αυτό το φόρεμα Θε, φέρ το έμπορα κατέβασέ το μάλιστα το κατεβάζει ο έμπορας Στο διπλόνι έχεις μια χαρά και εγώ το εύχομαι για σας να είστε μέτοχοι των ουρανίων αγαθών τη βασιλείας των ουρανών αλλά βλέπεις τι είπε όταν λέει πήγα Εκεί και είδα τι μου είχε ετοιμασμένο ο Θεός Τότε λέει, είπα, Άχτε μου λέει, Μόνο ένα μαρτύριο για όλα αυτά. χιλιάδες μαρτύρια χιλιάδες και μιλιάδε φρικτή θάνατοι αξίζουν μπροστά σε αυτό το οποίο απολαμβάνω τώρα. Τα ακούτε? <Ρι> Τα ακούτε, αδελφοί μου. <Ρι> Αυτή είναι αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών. Δεξιά λοιπόν, δεξιά στη σοφία του Θεού, στέκει ο Παράδεισος. Αριστερά στέκει η δόξα και ο πλούτος της βασιλείας των ουρανών. Επομένως, ο άνθρωπος του Θεού δεν θα πρέπει να βλέπει τον επίγειο πλούτο και την επίγεια δόξα και τα επίγεια χρυσά και τα επίγεια αργυρά και τα επίγεια σπίτια και τα επίγεια χτήματα αυτά είναι χώμα χώμα, χώμα, χώμα, χώμα εκεί που είναι, πρέπει να είναι στραμμένη η προσευχή σου ή προσοχή σου πρέπει να είναι στα αγαχά της βασιλείας των δρανών εκείνα τα οποία δεν συγκρίνουν. είδατε ενώ προηγμένος μας έλεγε ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με τη σοφία του Θεού Τώρα έρχεται και μας λέει, στα δεξιά της είναι ο Παράδεισος στα αριστερά της είναι η δόξα των δικαίων Φαντάσου λοιπόν τι διαλέγεις όταν διαλέξεις και επιλέξεις για τη ζωή σου την σοφία του Θεού, σου λεί... αυτό που σας είπα προηγουμένως δεν σου λείπει τίποτα γιατί ο Χριστός πληρεί τα πάντα ο Χριστός γεμίζει τα πάντα Τίποτα μπορεί να μην έχει, τίποτα. Σα είπα πήγα στο κελί του πατρός Παϊσίου, κάποτε τίποτα δεν είχε. Μαυρίλα, ε, μέσα έβλεπε η τύχη μαύρη από τα κεριά, από τα λιβάνια εκεί. Λες μου, ρε, τι είναι το εδώ πέρα, σφίτι είναι το εδώ, μένει άνθρωπο εδώ μέσα. Μένει άνθρωπος εδώ μέσα. Μένει ένας σας Το Τον οποίο δεν τον ενδιαφέρει, έχει Χριστό και ο Χριστό του γεμίζει τα πάντα. Ακούτε τι λέει παρακάτω εκ, εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη Από τη σοφία δε του Θεού, όταν μιλάει η σοφία του Θεού, ο λόγος της είναι δίκαιος Ο λόγος της είναι δίκαιος και ξέρετε τι σημαίνει δίκαιος δεν κάνει τα γλυκά μάτια σε κανέναν. Ο Θεός δεν έχει ούτε στην προσωποληψία παρά το Θεό. Δεν υπάρχει όταν θα πάμε στη βασιλεία, όταν θα πάμε στον ουρανό, στο δικαστήριο του Θεού να κρυθούμε να κρυθούμε εκεί ο... ενώπιον του Κυρίου κανείς δεν θα παρουσιαστεί και αν του πει Χριστέ με θυμάσαι εγώ είμαι ο δικός, θυμάσαι, εγώ, με ξέρεις, θυμάσαι, έδωσε την απάντηση ο Κύριος, θα μου έρθουν λέει μερικοί και θα μου λένε κύριε, κύριε, κύριε, ούτε όνομα δωσώ, ε προφητεύσαμε, κύριε, κύριε, σε θυμόμαστε, σε ξέρουμε, εσύ δεν μας ξέρεις, κάναμε θαύματα στο όνομά σου, α, λάθος κάνετε, λάθος πόρτα χτυπήσατε, πορεύεστε απ' εμού οι της ανομίας, πηγαίνετε, ουκίδα ημάς δεν θα έχει κανείς ιδιαιτερότητες με τον Θεό γιατί η σοφία του Θεού είναι δίκαιη η σοφία του Θεού είναι αντικειμενική η σοφία του, του, του Θεού τι είναι δεν βλέπει λέει εις πρόσωπον ανθρώπου δεν θα κοιτάξει ποιος είσαι ο Τιμόθεος τι με νοιάζει με το είσαι Εκείνο που τον νοιάζει τον κύριο τότε είναι τι, οι πράξει μου, τα έργα μου, η ζωή μου. Εκείνο που τον ενδιαφέρει τον κύριο τότε είναι όχι ποιο είμαι, αλλά τι έκανα. Εκείνο τον ενδιαφέρει. Εκείνο που τον ενδιαφέρει τον κύριο είναι όχι απλώ τι έκανα, αλλά και κάτι ακόμα μετά θα δει και ποιος ήμουνα; γιατί αν έκανα αμαρτωλές πράξεις και είμαι και παπάς ε τότε, τότε θα έχω διπλή κόλαση. τότε η τιμωρία θα πέσει βαριά καταλάβατε αδερφή μου και αυτά τα λέω ξέρετε, γιατί τα λέω γιατί πολλοί από τους αδερφούς μας που πάνε στι εκκλησίε και δεν ξέρω αν είστε κι εσεί μέσα από αυτού, δεν σα ξέρω, δεν σα γνωρίζω, δεν μιλάω για εσά, αλλά μου κοιτήθηκε κάτι τέτοια. Πάμε στην εκκλησία, λες και είμαστε οι, οι πολύ γνώριμοι του Θεού. Και μπαίνουμε στην εκκλησία με κάτι κομπολογάκια και σταυρό. Δεν κάνουμε και βλέπεις και κάτι παπάδε που μπαίνουν στην εκκλησία και νομίζουν ότι μπαίνουν μέσα στο τσιφλίκι του. Και βλέπει και κάτι ψαλτάδε που μπαίνουν κι αυτοί μέσα και μπαίνουν κουβεντιάζοντα και μπαίνουν κουτσομπολεύοντα και βλέπει κάτι γυναίκε επειδή είναι η κυρία του Παπά, επειδή είναι η παπαδιά, επειδή είναι η κυρία του επίτροπου, επειδή είναι η κυρία του τάδε, μέγη και με το καπέλο τη στην εκκλησία. Λάθο έκανε κιράου. Λάθο έκανε. Εδώ δεν μετράει η γνωρημία με τον παπάτά. Γνωριμία με τον Θεό δεν έχεις Ξέχνασαι. Ξέχνασαι. Εγώ είμαι, ποια είσαι, Άσπι, δεν χρειάζεται να μου πεις. Εμένα με ενδιαφέρει να σάξεις έτσι τον εαυτό σου, να σε γνωρίσει ο Κύριος Μετάβουλ. Εκείνο με ενδιαφέρει. Ούτε θέλω να μου πεις ποια είσαι, ούτε θέλω να σου πω ποιος είμαι. Εμένα με ενδιαφέρει η ζωή μας να μας καλλιεργήσει έτσι ούτως ώστε ενώπιον του Κυρίου μετά αύριο, να μας αναγνωρίσει ο Κύριος. Εκ του στόματης αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη. <συσύνλια> Θυμάστε τη δικαιοσύνη του Σολομώντα. <συσύνλια> Έμεινε στην ιστορία. Με εκείνο το παιδί, των δύο μητέρων, το θυμάστε εκείνο, με το παιδί, δικαιοσύνη, σοφία Θεού, τον φώτισε ο Κύριος, τον φώτισε η σοφία του Θεού, πώς θα ενεργούσε στην προκειμένη περίπτωση, και βρήκε αμέσως ποιος ήταν ο άδικος, αμέσως τον βρήκε, τσακ τσακ, -τσα τα δικαστήρια εδώ γιατί δεν βρίσκουν τη δικαιοσύνη, ξέρετε γιατί, αφού όλοι τους είναι οι Έχω... Να. Ο αλεκό είναι μπροστά εδώ. Ρωτήστε τον να δείτε τι είπα προχτές, στο πανηγύρι πέρα. Τι του είπα, τι του είπα δεν ήταν μπροστά οι δικαστέ. 90 μπροστά οι δικαστέ. Τι του είπα, δεν ξαναγένει. Α, δεν ξάγια. Μπροστά ήταν οι δικαστέ. Του στάθει. Μπροστά ήταν οι δικαστέ. Του θαπα μπροστά στα μόνα. Γιατί δεν βρίσκουν τη δικαιοσύνη και δεν γρήγορα ποτέ, θυμηθείτε το. Δικαστήρια άδικα έχουμε συμβασία. Α, δικαιοσύνη! Δεν υπάρχει δικαιοσύνη! Γιατί, γιατί, ξέρετε γιατί! Γιατί, αφού δεν πιστεύει κανείς στο Θεό. Την έχουν εκεί την εικόνα του Κυρίου, άλλο στη Μουτζόνη, άλλο στη Βλαστιμάη, μέσα εκεί πέρα. Μπαίνουν, κολλαμίζουν το Ευαγγέλιο, όλοι κοροιδεύουνε, όλοι ψέματα λένε. Κανείς δεν έχει σοφία Θεού μέσα, κανείς! Ο Σολομότος δεν χρειαζόταν να του πει τίποτα, είχε τη σοφία του Θεού λίγη προσευχή τον κατέκλεισε η σοφία του Θεού και έδωσε την τακτακ τακ, με δυο με δύο λογάκια ευρήκε αμέσως τον ένοχο ποιος ήταν ο ένοχος και ποιος ήταν ο σωστός αμέσως γιατί σας είπα η σοφία του Θεού δεν θέλει πολλά μαστορέματα η σοφία του Θεού θέλει προσευχή και απλότητα απλά λογάκια Η σοφία του Θεού δεν στέλνει πολλά. Εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη. Εκεί είναι η δικαιοσύνη. Η σοφία του Θεού είναι η δικαιοσύνη. Και γι' αυτό άμα αδικηθείς εδώ, ακόμα και στα δικαστήρια αν σε σύρει κάποιος και σε αδικήσουνε, άφησε, μη πας ούτε στο δεύτερο, όπως το λέει, δεύτερο βάθμιο, ούτε στο τρίτο βάθμιο, ούτε στο πενταμελές, ούτε στο εφετείο, Άστα, αυτά θα σου φάνε τα λεφτά τσάπα, κάτσε αδικημένοι, κάτσε αδικημένος και το δίκιο σου άστο να το βρεις τον Κύριο. Θυμάμαι παλαιά που η Εκκλησία, η επίσημη Εκκλησία είχε κάνει ένα τραγικό λάθος, μια φοβερή αδικία και ξύλωσε τότε, στην κυριολεξία ξύλωσε 12 Αγίους Επισκόπους, από τις έδρες τους τους έδιωξε, Τότε ξέρετε τι έγινε? Ένας λέει από αυτούς που λέγανε δεν πας λέει στα δικαστήρια παπούλη, λέει να διεκδικήσεις το δίκιο σου δεν πας στα δικαστήρια, δεν πας στο Συμβούλιο της Επικρατείας αν διεκδικήσεις το δίκιο σου παπούλι, έχασες το αξίωμά σου παπούλι, έχασες τα λεφτά σου παπούλη έχασαι το μισθό σου Republic Εκείνος Άγιος άνθρωπος ξέρετε τι είπε Α… λάθο. Εγώ λέει, ελπίζω στη δικαιοσύνη του Θεού. Εγώ λέει, εδώ δεν θα το βρω το δίκιο μου. Ούτε θέλω να το βρω το δίκιο μου. Όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, ελπίζω στη δικαιοσύνη του Θεού. Εκεί θα το βρω το δίκιο. Μακάριεστε, όταν αδικίσω στην οι άνθρωποι. Ε? Εσύ όμως θα να βρεις το δίκιο σου. Από εγωισμό, ε, από εγωισμό. Το χάσεις από τον Θεό. Κέρδισες εδώ πόσο κέρδισε μισό μισό μέτρο κοράφι; ε, Εκεί τα χάσεις όλα ε, Εκεί τα χάσεις όλα. Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Έκ του στόματος εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμων, νόμον δε και έλεον επί φορεί. Τι σημαίνει αυτό και τελειώνουμε. Ο νόμος του Θεού λέει στέκει στο στόμα της. Στη γλώσσα της. Όταν θα σου μιλήσει η σοφία του Θεού δεν θα σου πει αρβλούμπες του κόσμου. Όταν θα σου μιλήσει η σοφία του Θεού δεν θα σου πει τι λέει ο ένας, ο και ο άλλος. Δεν θα σου πει τι λένε οι στάρ της τηλεόρασης. Γιατί βλέπετε εμείς δυστυχώ έχουμε αυτό το δαιμονοπού τη μέσα στο σπίτι μας και μας κάνει κατήχηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δυστυχώ όλοι εμπήκαμε σε αυτό το κανάλι της τηλεόρασης και σκεπτόμαστε πως σκέπτεται η τηλεόραση και βάζουμε το μυαλό μας και δουλεύει όπως δουλεύει η τηλεόραση και μιλάμε όπως μιλάει η τηλεόραση Ακούστε τι λέει εδώ στο στόμα της λέει η σοφία του Θεού έχει τον νόμο του Θεού και την αγάπη του Θεού νόμον δε και έλεον επί γλώσεις, φορεί στη γλώσσα της στέκει ο νόμος του Θεού Θυμάμαι αιωνία του μνήμη, αυτός που μας άφησε αυτή την αίθουσα που καθόμαστε, να είναι και ο Γεράσιμος μπροστά, τον είχε γνωρίσει και ο Νίκος εδώ, δεν ξέρω αν ήταν κι άλλοι που δεν είχατε γνωρίσει, τον μακαρίζει τον κύριε όπου σε κουβέντα, μα όπου, όπου καθώς, όπου, σε έβρισκε στον δρόμο, σε έβρισκε να, να κάτσουμε κάπου να μιλήσουμε, τι να πούμε, τι να πούμε, Πατέρες, άνοιξε τους πατέρες. Αγία Γραφή, τι λέει το πηδάλιο, τι λέει η παλαιά διαθήκη. Δεν είχε κοσμική κουβέντα να σου πει. Στο στόμα του, επειδή ήταν σοφός, επειδή είχε χάρη Αγίου Πνεύματος, στο στόμα του, ο του Θεού και η αγάπη. Θυμάμαι στην κηδεία του, θα σας το πω αυτό και τελειώνω, στην κηδεία του, Ήρθε ένας ανθρωπάκος, άγνωστος εμάς, δεν τον ξέραμε. Έκλαιγε μεγγυγμούς. Ποιος είσαι, τον ρώτησε κάποιος εκεί δικός μας, λέει, που Το τον γνωρίζεις εσύ, λέει, γιατί κλαίσαι έτσι, τον ξέρεις. Λέει, πριν δύο-τρεις μέρες τον πήρα στο αυτοκινητό, κάπου να τον δεν έτοιμα. Και μόλις, λέει, μπήκε μέσα, Άρχισε να μου λέει για την Αγία Γραφή, για το πιδάλλιο, για τους Πατέρε, για την Παλαιά Διαθήκη. Και στο τέλος λέει μου είπε να πάω και στο κατοικητικό. Κάτω έχει ένα κατοικητικό. Κάτω κοντά στον Αντρέα εκεί. Και ήμουν έτοιμο λέει να πάω την Τρίτη, αλλά πέθανε την Κυριακή ο κ. Ζώρη. Ήμουν έτοιμο λέει να πάω. Δεν πρόλαβα λέει να τον γνωρίσω αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Λέει. Και αυτό που κλαίω είναι, γιατί η σοφία του λέει με κατέπτυξε. Νόμων και έλεων επιγλώσει πορεί. Αυτός που έχει τη σοφία του Θεού, δεν λέει χαζομάρες, δεν γελάει, δεν κάνει τις ανοησίες του κόσμου, δεν συμπεριφέρεται όπως ο κόσμος, αλλά σκέφτεται και ενέργη και ομιλεί και συμβουλεύει και αγαπά όπως ορίζει ο νόμος του Κυρίου. Τελειώνω εδώ αγαπητοί μου αδελφή και βλέπετε για να κλείσουμε με ένα συμπέρασμα το απόψινό μας θέμα βλέπετε ότι η σοφία του Θεού έχει τέτοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία είναι εντελώς Αντίθετα από την νοοτροπία και τη δίθεν σοφία του κόσμου. Και γι' αυτό αν θέλεις και εσύ και αν θέλω κι εγώ πραγματικά να βαδίσουμε κατά Θεόν και να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να επιλέξεις την σοφία του Θεού. Να μάθεις να ζήσεις με αυτήν, να μάθεις να κινείσαι με αυτήν, να μάθεις να ενεργήσεις με αυτήν να μάθεις να συμπορεύεσαι με αυτήν και τότε να σε βέβαιος και εσύ και εγώ ότι όντως αυτή η σοφία του Θεού θα μας οδηγήσει και θα μας φέρει στην Βασιλεία των Ρανών την οποία ενέχομαι σε όλους σας. Αμήν.